Θα σα εκπρίξω, ακούστε είμαι με Να με το να Το Πούτιν. Να και με τον Πούτιν. Να κάνουμε το βλέπω εγώ. Είμαι τη Ρωσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. <Ρεκριστώ> Πώς να το διαχειριστεί μια ζωντανή εκπομπή αυτό. Τι να κρύψει, τι να μαζέψει, τι να απλώσει. Εδώ. <Ρεκριστώ> εδώ. Εδώ. Είναι καινούργιο το στούντιο οπότε τα κουμπιά είναι αλλού, τα μικρόφωνα είναι αλλού. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες μετακομίσεις. Εδώ έχουμε παραδοχή του Αδόνιδος ότι είναι με τον Πούτιν. Πού Όπω λέγεται και είναι πολύ της μόδας Εμάς μας τα σέρουν στα social media καιρό έτσι και αλλιώ. Επειδή δεν είμαστε με τη λογική τη δική τους Ή όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει Όποιο δεν είναι μαζί τους είναι Πουτινάκη Μαζί μας λοιπόν είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης Το ακούσαμε μόλις τώρα Παραδοχή στη Βουλή ότι είναι με τον Πούτιν και με την Ρωσία Το κρατάμε αυτό Προφανώ δεν είναι κάτι καλό Να είσαι με τον Πούτιν και τη Ρωσία Ο ίδιο είχε το θάρρο, όπω πάντα, να το ομολογήσει. Πάμε εδώ στα δικά μα, διότι είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε την κυβέρνηση που λύνει θέματα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Το λένε όλοι, το λένε και μεταξύ του. Είχαν και προς συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη και ο ένα λιβαριζόταν άλλον. Αυτό βαφκαλιζόταν. Πολύ λογικό. Ο κύριο Οικονόμου, όμω, πολύ αγαπητό μα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Οικονόμου ε, περιέγραψε. Πώς ακριβώς κάνει γγέλ ή πώς επιδρά ο ίδιος ο Πρωθυπουργό πάνω στους Έλληνες πολίτες. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης υπερβαίνει το προσωπικό αντοχής των περισσότερων από μας για να μην πω όλων. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μτζοτάκη υπερβαίνει το προσωπικό όριο αντοχής των περισσότερων από εμά. Για να μην πω Φταίω Μτζοτάκη. Νομίζω εδώ ο κυβερνητικό εκπρόσωπο πιάνει μια πτυχή που δεν την πιάνουν συνήθω οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Δηλαδή, αναλύει τι επίδραση έχει πάνω μα ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Και είναι ο Υπουργό που έχει οριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Με περισσή ειλικρίνεια δήλωσε αυτό που μόλι ακούσαμε στο press room. Αφού είμαστε λοιπόν στα ψυχολογικά. Σε αυτό τον τομέα ο οποίος είναι ανεξερεύνητο ή δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει τέλος όλα αυτά, πάντα τα ψάχνουμε και πάντα λύσεις δεν βρίσκονται. Θυμόμαστε μια δήλωση που είχε κάνει πριν περίπου ένα μήνα ο Άδανης Γεωργιάδης που είχε πει ότι όλα αυτά που νιώθουμε όλοι ήταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι ψυχολογικά θέματα. Αν έχω μείωση εσόδων από τη μία... Και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, ο οποίο θα φέρει μεγαλύτερη κατανάλωση, θα έχω αύξηση καθόλου Είναι, είναι απλά βέβαια. μαθηματικά. Δεν είναι ισχύ αυτό. Έτσι βέβαια. λένε. Όλοι, μείωση... λένε, κάνουμε όλοι οι οικονομολόγοι κάνουμε αυτό λάθος. λένε. Λάθος. Όλοι Γιατί οι οικονομολόγοι. η μείωση τη κατανάλωση οφείλεται και σε ψυχολογικού λόγου. Το θυμόμαστε αυτό. Είχε κάνει μια αίσθηση, ιδιαίτερη αίσθηση, ότι η μείωση τη κατανάλωση οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγου. Δηλαδή, λεφτά έχουμε, έχετε όλοι. Αλλά σα πιάνει ένα ψυχολογικό πράγμα να κλειστείτε στον εαυτό σα, να μην χαλάσετε, να τα κρατήσετε δεν ξέρω για πότε και δεν πάτε στο βενζινάδικο, ή μουρμουράτε αν πάτε, ή δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ. Ένα πολίτη, συμπολίτη μα από την Αλεξανδρούπολη, θυμόταν αυτό που είχε πει ο Άδωνη και τα είχε αποδώσει όλα στην ψυχολογία, και όταν είδε κάμερα μπροστά του και συνάδελφο δημοσιογράφο από την ακριτική Αλεξανδρούπολη, τον ακριτικό Εύρω, είπε. Πια ακριβιά, παιδιά, σου παραλογείτε. Καλά δεν την τηλέρα του ο Άδωνης. Ε, λεφτά υπάρχουν, ψυχολογία δεν έχει ο Έλληνας λέγει για να πθουνίς, λεφτά υπάρχουν πολλά Ο κόσμος δεν τα βλέπει στην αγορά όμως Ε, ε πού να τα δει, αφού πας με λεφτά και τα ψώνει μέσα και σαντάκι Αυτός είναι ο Γιώργιας ο φίλος μας Ο φιλές φυλακνής ο Έλληνας που κοιτάζει το καλό του κόσμου Όλα βαίνουν καλό. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα. Μπράβο, ναι, μου αφού του είπε το παιδί, τώρα να το αντικείσουμε το παιδί. Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Α το δημιουργήσουμε και ψυχολογικά. Αυτό το δημιουργήσουμε και ψυχολογικά. Έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Got a one way, take it to the Ο Έλληνας λέει λεφτά Ψυχολογία δεν έχει λέγει να ψημείς. Άκουσαν, άκουσαν. Με το δικό του ωραίο τρόπο όταν είδε την κάμερα θυμήθηκε τη δήλωση του Άδων Γεωργιάδη και άρχισε και την πήγε παραπέρα. Την πήρε από εδώ και την πήγε πιο εκεί. Ηρωνευόμενος βεβαίως όλα αυτά που ακούει. Το τελευταίο καιρό πέφτει πολύ ηρωνία Γενικώ από του πολίτε. Ε, έχουμε οριμάσει ο λαός Έχουμε δει μέσα σε 10 χρόνια τέσσερις πέντε κυβερνήσεις Τα προβλήματα να μην λύνονται Να χειροτερεύουν Ήρθαν και τα παγκόσμια θέματα που τα εκτόξευσαν Τα συνήθι προβλήματα Τα κάνουν και χειρότερα και χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς ταξιμερώσει αύριο Οπότε... Επιστρατεύει ο ελληνικό λαό αυτό που ξέρει να κάνει χιλιάδε χρόνια, το αριστοφανικό πνεύμα και βγαίνει με τέτοιου τύπου δηλώσει και απαντά στου υπουργού. Ο ίδιο ο υπουργό, ο Άδωνο Γεωργιάδης, ήταν σήμερα το πρωί σε παράθυρο και ήταν μαζί του και ο δημοσιογράφος από την αυγή, ο Ανδρέας Πετρόπουλο. Έριξαν ένα μικρό καυγά ως γνήσια Ελληνόπουλα. Ακούστε κύριε Πετρόπουλη, δεν σα διέκοψα καθόλου. Παρότι είπατε ουρανομήκη ανοησίε, δεν σα διέκοψα καθόλου. <σσοφά> Τώρα μιλάω εγώ. <σοφει> Τώρα μιλάω. <σοφει> ο καθένα <οχι> μα <μάς> θα, αγώσεις> αγώσεις ο κόσμος πιο πιο πιο θα πιο κρίνει. Ο κόσμο που μα βλέπει θα κρίνει τι λέει ο, ο καθένα μα. Μην με ξαναδιακόψετε, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να ακούσω τη φωνή σα πάνω στη δικιά μου καθόλου. Σοφά. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Να φύγετε, δεν πειράζει. θα τα αντέξω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν θα πάρω τίποτα πίσω αν θέλετε να αποχωρήσετε. Σοφά. Είπα ότι αυτό που είπε ήταν ανοησίο. Λοιπόν, είναι, πρέπει κύριε Υπουργέ να το ανασκευάσετε. Δεν ανασκευάζει τίποτα. Σοφά, να ψοφίσω εγώ, αγάπη μου για ποιο λόγο. Θα πω Βέσομαι το επιχείρημά δεύτερο μου. Δεύτερο μάμου, να όμως. Μα δεν με τα να πω μια κουβέντα. Αυτό. Εγώ, <στονίτρια> είναι σοβαρό πάρα πολύ. <στονίτρια> μα <έλεγε>, απλά. <στονίτρια> Όχι, δεν θα ανακαλέσω τίποτα. <στονίτρια> φύγε, ούτε με διαφέρει. για φέρεμε να καθόμαστε θα αφίσω λόκλοση με όχι δεν θα φύγω τότε Γεια σας. Θα μπορούσατε να πείτε, ευθύνη, θα απαντήσω στις ανακρίβειες είναι, του, του Ανδρέα Πετρόπουλου. Ωραία, θα απαντήσω στις ανακρίβειες του Ανδρέα Πετρόπουλου. Πάμε λοιπόν. Διαγράφετε το ανοησία. Πάμε λοιπόν. <Τελή>. Πάμε. Τελείω. Πάμε το <Το βρήκαμε. Είπε ο κύριο Πετρόπουλο που κατά τη γνώμη μου ήταν ανοησία, αλλά τελικά έγινε ανακρίβεια. Αυτό το ουχαχαχα που μοιάζει λίγο με του Βέγκου δεν είναι από το Βέγκο, είναι από την Αγγελική Νικολούλη, από την εκπομπή τη Παρασκευή, με θέμα βεβαίω στην Πάτρα. Έκανε νούμερα 60, 80, 300% Βλέπαν όλοι Νικολούλη Κάποια στιγμή εκεί παίχτηκε μια φάση Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε Θα μεταδώσουμε αν προλάβουμε τι ακριβώς παίχτηκε Αλλά τσιμπήσαμε από εκεί αυτό το ηχητικό Και όλα τα άλλα που ακούμε τις Αγγελικής Νικολούλη Έτσι λοιπόν Ε, πολύ δημοκρατικά ο υπουργό, ένα υπουργό που πρέπει από τον κάθε δημοσιογράφο, ακόμη και αν είναι μπαθή, προφανώ ανήκει σε άλλη ιδεολογική αντίληψη, πρέπει να τον ρωτάει, να τον στριμώχνει, ακόμη και να τον αδικεί. Ναι, δεν πειράζει, είναι στο παιχνίδι. Ο Δημοσιογράφος καμιά φορά να αδικεί κιόλα τον υπουργό. Τόσου και τόσου, εκατομμύρια έχει αδικήσει ο υπουργό. Αυτό, ο προηγούμενο, ο επόμενο, με αποφάσει, Αντί αυτών λοιπόν και να κάθετε εκεί και να δέχετε τι ερωτήσει, προφανώ δεν έχουν συνηθίσει αυτοί οι υπουργοί αυτή τη κυβέρνηση και ερωτήσει, έστω και λίγο πιο τραβηγμένες, άρχισε να επιτίθεται, τον έδιωχνε από το στούντιο στην εκπομπή του Παπαδάκη. Όλα αυτά το πρωί στον αντε, να ας φιλιώσουμε όμω, α φιλιώσουμε. Και πώ θα φιλιώσουμε, αν αναλογιστούμε, σκεφτούμε, απαριθμίσουμε. Τα Καλά που έχει κάνει η κυβέρνηση, όπω τα παρίθμισε ο κύριο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, στο προσυνέδριο τη Θεσσαλονίκη. Η ανάκαμψη το 2021 ήταν ισχυρή. Ο χαμό γίνεται. Καλύπτοντα τι απώλειε του 2020. Μην κερδίσατε, Θέμο. Σε Για το δανείξω την πανάκριψη σαν Η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Από την πολλή δουλειά ο έχει βγάλει ρόζου. Ο μέσο μηνιαίο μισθό έχει αυξηθεί. 2 ευρώ το μήνα. Το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών έχει στηριχθεί. Το πήκαμε! Πίκαμε, σαφίκαμε, σαφίκαμε. Οι καταθέσεις έχουν ενισχυθεί. Το εσύ, είσαι αρρωστημένος. Αδειάστε μαζί στο δίνε πλούσια. Συνεπώς μέχρι σήμερα. Βελτιώσαμε την καθημερινότητα του πολίτη. Ζωάρα πιλέ. Μειώσαμε φόρους. Όλα διάβα long, long, προσφέραμε νέες δουλειές. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι, αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλός, ίσα με τον πόη μου θα είναι. Μπορεί να είναι σε πάχο καλή η λαμπάδα, οπότε να εξορροπήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριο Θαϊκούρα λοιπόν στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, στο προσυνέδριο, γιατί έχουμε συνέδριο κανονικό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν συνέδρια τον επόμενο μήνα. Οπότε θα έχουμε γεγονότα, δημοκρατικέ διαδικασίε, θα βγει ο καλύτερο, θα βγουν οι καλύτεροι στα ενία των μεγάλων κομμάτων, ώστε να έχουμε μετά να βρίζουμε αυτού που θα τα κάνουν μπάχαλο, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί πριν, αλλά μετά όταν αναλαμβάνουν δεν πετυχαίνουν αυτά που πρέπει να πετύχουν. Πιστεύει λέω ότι θα τα πετύχουν και δημιουργούνται τα γνωστά που τα έχουμε ζήσει τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, όσο θυμάται η γενιά μας. Στην Κύπρο κάτω έχουν τον Μόρφου, τον Μητροπολίτη, ο οποίος έχει πει κατά καιρός τέρατα, τέρατα. Όταν λέει κήρυγμα λέει τα δικά του που είναι λόγος του Θεού και και και. Αναφέρθηκε λοιπόν προχτέ, πάντα όμορφο το κάνει. Αναφέρεται σε προφήτες που του έχει δει, του έχει μιλήσει, του μιλάει. Έχουν πεθάνει αυτοί οι προφήτες, μπορεί να ζήσαν πριν 200-300-3000 χρόνια, δεν έχει σημασία. Συνομιλεί μαζί του. Ένα από του Κύπριου προφήτες, γιατί η Κύπρο βγάζει προφήτες, είναι ο περίφημο Χατζιφλουέντζο. Χατζιφλουέντζο, ναι, έτσι τον λένε. Τον προφήτη Χατζιφλουέντζο. Πού πα, πήγα τάμα προφήτη Το πρώτο του όνομα είναι Χατζιφλού γιατί έχει και άλλο όνομα. Αλλά α ακούσουμε το πρώτο όνομα, πώ το θέτει στο κήρυγμα μέσα. Αυτού εδώ του ανθρώπου, του Χατζιφλού από τη Μιλιάνα Μοχώστου. Αυτό εκινήθη το 1969 στο χωριό του, στη Μιλιάνα Μοχώστου. Και έγραψε όλα αυτά που εζήσαμε εμεί από το 1964 μέχρι σήμερα. Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα. Τα γράφει και έγινε τελικά. Έγιναν οι προφητείε του Χατζι Του Χατζι Φλουρέντζου. Του Χατζι Φλουρέντζου. Εμεί ξέρουμε άλλου προφητείτε στον Όσεο Δαβίδ. Ποιοι άλλη υπάρχουν πάρα πολλοί. είχαμε μάθει τότε. Ποιο είσαι, είπε και... ο Αγιοταφίτη, που σε έλεγε ο Τράγκα. <laughs> <laughs> Ποιοι είναι Κύρκο, οι προφητε, πάρα πολλοί προφητε. Δεν θυμόμουν, δεν μου Ισαΐας, ήταν προφήτης, Ναι, μπράβο. Ισαία, εδώ έχουν στην Κύπρο τον Χατζι Φλουέντζο. Και με τα παχιά κυπριακά αυτό βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Στους Κύπριους δεν έφτανε αυτή η ονομασία. Δηλαδή δεν λέγανε θα πάω στο Χατζιφλουέντζο, τον προφήτη όσοι τον ζήσανε. Του βγάλανε άλλο όνομα οι Κύπροι, να ακούσουμε το άλλο όνομα. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που τη μιλιάνα μου χώστου που οι μιλιώτες τον ονομάζαν Καχατσιμούνα, Καχατσιμούνα. Χατσιμούνα get, to to Χατσιμούνα Ήταν πάρα πολύ σοβαρό στο... Πώς θα του διαχείρισε μια ζωντανή εκπομπή αυτό Τι να κρύψει, τι να μαζέψει, τι να απλώσει Ο Μητροπολίτης τα λέει αυτά Οπότε όσοι επικοινωνείτε με προφήτες Έχετε ανάγκη να στηριχθείτε Σε έναν προφήτη Πάρτε τηλέφωνο στο 211 Απέναντι πια, τον έχω, τον βλέπω, έχουμε αλλάξει διάταξη Είναι, όχι σε αυτό το χώρο σε άλλο Είναι ο Αποστόλη και ζητήστε από αυτόν τον προφήτη Τον Χατζιφλουέντζο ή Χατζιμούνο Που τον είπε, ο πιντροπολίτης Είναι Άγιος, μην έχουμε θέμα να το πούμε Κάνει χάρες, κάνει καριέρα στους Αγίους Όλοι έχουν κάτι ονόματα, Θεόκλητο, Θεολόγος Ξέρω εγώ, Γρηγόριος, κάνει καριέρα αυτός με αυτά τα ονόματα. εκεί δίπλα στους μεγάλους είναι και ένας προφήτης που κάνει καριέρα με αυτά τα ονόματα. Αυτά του δώσανε οι Κύπροι κάτω. Πάρτε και έχει δική σύνδεση ο αποστόλη με τον Χατζιφλουέντζο και το άλλο και μπορεί να σας εξυπηρετήσει, να μεσολαβήσει ώστε να λυθούν τα θέματα γιατί με τα δεν βλέπω να λύνουμε θέματα, κυβερνήσει και όλα τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον με τους προφήτε μπορεί κάτι να λυθεί. Αν δεν σα ικανοποιεί ούτε και ο Χατζιφλούντζο, υπάρχει η επόμενη λύση και κατάσταση. Ένα συνέδριο το οποίο θα. Θέση τις βάση ώστε να κάνουμε μια νέα αρχή με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή. Πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ πιο μαζικό, ανανεωμένο. Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω. Τον θέλω. Ελκυστικό. Είναι ένας κούκλος. Ισχυρό. Ικανό να εμπνεύσει την κοινωνία. Τέλειος είναι. Μαζί με την κοινωνία για την μεγάλη ανατροπή. Για ποιο λόγο δεν σα αρέσει. Τη μεγάλη νίκη. Στι ερχόμενε εκλογέ, εγώ τον αγαπώ! Μα έχει ανεβάσει! Προκειμένου να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, θα πάμε σε μοίκονο και θα τα σπάσουμε όλα. Σε μια περίοδο που δυστυχώ εκ νέου χυμάζεται. Μπράβο, Τσίπρα! Wow! Two, two, train, -oh -oh -oh. Μπράβο, Τσίπρα! Μπράβο, wow! Τσίπρα! Ρωσία. Ορθοδοξία. Αυτή είναι λοιπόν κομμάτι διαδηλωτών. Χθε είχαμε διαδηλώσει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητα, με ρώσικε σημαίε. Είναι κάποιοι συμπολίτε μα οι οποίοι φώναζαν αυτό. Ελλάδα, Ρωσία, Ορθοδοξία είναι υπέρ τη Ρωσία, υπέρ του Πούτιν, υπέρ του μακελιού που ο Πούτιν δημιουργεί, προκαλεί στον Ουκρανικό λαό και βγήκανε να το διαδηλώσουν και να το διατρανώσουν και να το πούνε σε όλους μας και φώναζαν με πολύ ωραίο τρόπο Ελλάδα, Ρωσία, Ορθοδοξία το θέμα είναι ότι η Ουκρανία είναι Ορθόδοξη αλλά δεν φώναξαν Ουκρανία, Ελλάδα, Ορθοδοξία θέματα, δεν, δεν χωράει λογική δεν μπορείς να συζητήσεις όλου αυτού. απλά τους ακούμε, τους περιγράφουμε μετά από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που, που με πολύ μεγάλη αγωνία το περιμένουμε Όπω είπε, θα γίνει ο Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει πιο ελκυστικό ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο θετικό, καλύτερο από ό,τι ήταν. Πιο καλύτερο που λένε συνήθω και κάνουν λάθος γιατί είναι συγκριτικό και δεν πάει το πιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι πιο, πιο, πιο θα γίνει μετά τον συνέδριο. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο κόμμα που είναι επίση στο συνέδριο. Θα γίνει ό,τι καλύτερο. Υπάρχει υλικά από το προηγούμενο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ακόμα και παίζουμε. Ειδικά από Νέα Δημοκρατία. Οπότε φαντάζομαι αυτό που θα γίνει σε κανένα μήνα πότε είναι. Θα έχουμε υλικά για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Για μας γίνονται, για μας δουλεύουν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι περίπου θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο, το κανόνικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που είπε στο προσυνέδριο χθε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε λοιπόν κοντά στους πολίτες, κοντά στους πιο αδύναμους, <χω> όσο κρατάει αυτή η κρίση. Και όταν θα έρθει η ώρα να κρυθούμε από τον ελληνικό λαό, Στο τέλος της τετραετία για να διεκδικήσουμε και πάλι το δικαίωμα να κυβερνούμε τη χώρα με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, θα μπορείτε όλοι σας, όλα τα κομματικά στελέχη, να κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια και να τους... Λέτε, παρά τις δυσκολίες, τα είπαμε και τα κάναμε. Παρά τις δυσκολίες, τα είπαμε και τα κάναμε. Παρά τις δυσκολίε τα είπαμε και τα κάναμε. Σκατά! γιατί είμαστε μια κυβέρνηση αξιόπιστη. <Ρι> η οποία πάνω απ' όλα βάζει το καλό των Ελλήνων πολιτών. <Ρι> Η Νικολούλη είναι αυτή με τα χαχά. Πολύ λογικό και πολύ ωραίο αυτό το χαχά της Νικολούλη. Τα είπαν, λοιπόν και τα κάνανε. Στο πιάτο μας το έδωσε. Το συμπληρώσαμε λίγο, συμπληρώσαμε τη φράση. Γιατί ε, την είχε αφήσει μισή με τρεις θελείες. Εμείς βάλαμε τελεία. Το κλείσαμε και το θέμα για να περιγράφει και ακριβώς τι και πώς θα έχουν κάνει... Ε, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα των ηχητικών εδώ του πρώτου μέρους Πρέπει να ακούσουμε και ποιος φταίει Είναι ένα κομβικό ερώτημα Πάντα τίθεται σε φιλοσοφικά και πολιτικά ζητήματα Ποιος φταίει για όλα αυτά Είναι πολύ μεγάλο το πλατσακρίβια σήμερα Για να το δούμε λίγο ο ψύχρεμα Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη Προφανώς και είναι Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Προφανώς και είναι. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Αυτή η παράταξη δεν κάνει διακρίσεις. Είναι εδώ για το καλό όλων των Ελλήνων. Εβάλαμε και το βέγκο και την Νικολούλη μαζί, Ταιριάζει, ταιριάζουν οι φωνές, ο ήχος του γέλιου τους με αυτά που ακούνε και οι δύο ένας από ψηλά, οι άλλοι εδώ από χαμηλά ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Απ' τα παραπολιτικά 90,1 σε νέο κτίριο, νέα περιοχή. Πλησιάζουμε προ το κέντρο. Ήρθαμε στη Συγκρού, Φαντάζομαι το λένε όλη η παραγωγή από το πρωί. Είναι λογικό. Για εσά δεν λέει κάτι διαφορετικό. Αλλά για εμά, επειδή αλλάζει ο χώρο, ακόμη και η προσαρμογή, οι αποστάσει, το μάτι που πάει, καινούργια γραφεία, σε ταρισμένα τα πισίνα. Είχαν κάνει δουλειά τα παιδιά προφανώ. Όλα αυτά. Αλλά είναι καινούργιε θέσει, καινούργια οπτική, καινούργια δρομολόγια στην καθημερινότητα. Um, κάτι λέει στην καθημερινότητα εδώ την δική μας για εσάς κανονικά φτάνει ο ήχος όπως έφτανε σε, μεγάλες, σε πολλές περιοχές τη Αθήνας της Ελλάδας συνεργαζόμενου σταθμούς, ο Δημήτρης Κύρκος ίδιος τον μετέφεραν και αυτό, τον βάλαν σε ένα φορτίγο τον φέραν εδώ ως fragile έφτραυστο, τον τοποθέτησαν εκεί και παραμένει ρυθμίζει τον ήχο 211 10 80 80 το τηλέφωνο δεν έχει αλλάξει όπως δεν έχει αλλάξει και το mail Παραπολιτικά, παπάκι. Ε, Gr. Ε, καλά δεν το είπα ναι. παραμένει και αυτό ίδιο βλέπουμε εμείς εδώ τι στέλνετε τα παρακολουθούμε το ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους μας ακούτε και στο youtube στο ελληνοφρένιο official αλλά από κάτω έχει και διαλόγου να κάνετε πρώτο μέρος του λαού αυτός και αν δεν αλλάζει δεν μετακομίζει ότι και να του τύχει ελπίζει Σταθερός, στατικός, όσο δεν πάει ριζωμένος βαθιά Δεν θέλει και πολλές αλλαγές Ελπίζει, με όλα αυτά που ψηφίζει, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει Και το κάνει συνεχώς Αλλά βλέπει ότι δεν αλλάζει προς το καλύτερο Βλέπει ότι αλλάζει προς το χειρότερο Αλλά εκεί, επιμονή, επιμονή αξιοθαύμαστο είναι η αλήθεια Ας ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι του Έλα, καλώ. Το Έλα μωράκι μου και μην αρχίσεις να μπει στον Έλα μωράκι μου Στοχόμανε κάποιον, ναι. Εξαιρετικά! Έλα, Αχδημητράκη είμαι λοιπόν. Αχδημητράκη, Αυτό... τι κάνει. Όχι καλά, λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πρώτον, τι το αδόνισε ότι θα κάνουν παρεμβάσει στην αγορά. Σχεδόν πια η μισή μα δουλειά την ημέρα στο Υπουργείο είναι ο έλεγχο αγορά. Πάει το lse φέρ, πάει το lse πασέ Πάνε να πούμε η αόρατο που ρυθμίζει την αγορά. Τι κάνουν παρεμβάσει. Αυτά είναι ε, κεντρικό Δεύτερον, πολύ βασικό, αγγίξατε χθε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πραγματικά κοινωνικο πολιτικό Ήταν αυτό που έγινε στην Πάτρα. Θα πω κάτι να μα ακούσει ο κόσμο. Αυτό που έγινε ήταν ένα από τα βασικά σημεία τη φιλοσοφία του δικαίου του φασισμού. Όπου καταργείται το τεκμήριο τη αθωότητα. Ο καθένα προσέχεται στο δικαστήριο ω αθώος. Δεν τον έχουμε δικάσει από πριν. Και δεν καλείται να αποδείξει την αθωότητά του. Καλείται ο κατήγορο να αποδείξει την ενοχή του. Αυτό για να μα ακούει ο κόσμο και να μα Αυτέ μερικά πολύ βασικά σημεία του φασισμού. Αυτά με αγάπη Δημητράκης Γεια σου Δημητράκη. Ακούω τώρα τι. Το... Ακούω την αγάπη, και δεν ακούω τι σχέψει. Αυτό, τι ακούς. Ακούω το μήνυμα τη κοπέλα από τη Σουηδία και μπορώ να τη βεβαιώσω αυτά που λέει. Του έχουν πουλήσει τόσο την Αμερική που την πιστέψανε. Υπάρχουν ακόμα και μαγαζιά στο αντίστοιχο Σύνταγμα σφύνο, που πουλάνε φθαρμένα Αμερικάνοι καλυβάει και κάνουν ουράια οι Σουηδοί για να τα πάρουν. Αυτά για αυτού που την είπαν την κοπέλα από την όπλη. Τώρα, εγώ ήθελα να πάρω το άλλο γιατί, για, γιατί πάντα να κάνω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, όχι οι φίλε του στον όχρο που μαζεύει και εξωτερικό σπίτι τη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δρούν και αποφασίζουν γιατί δεν σκέφτονται. Μόνο με το υποσυνείδητο. Οπότε, ό, και να του πει δεν πρόκειται να. Δεν, δεν είναι ένα στίχο αδιαπ Για του υπολείπου όμω, κάθε δολοφονία, ακόμα και αυτή που φαίνεται πολύ ακραία στα αυτιά μα και στα μάτια μα και τόσο παράξενη και εκτό των κανόνων μα, δεν έχει μόνο ω υπεύθυνη την άμεση δράση και την οικογένειά τη. Όλοι μα έχουμε λίγο το μερίδιο μα. Γιατί τρία χρόνια αυτή η γυναίκα ανέκανε όλα αυτά που τα οποία την κατηγορούν, που το πιθανότερο είναι και φαίνεται ότι τα έκανε. Ήτανε δρούσαν ενόχλητη, μπορούσε να κοροϊδέψει ένα ολόκληρο σύστημα από γιατρού, νοσοκόμου. Την κοινωνία, το ένα το άλλο, η που ναι, δεν Και δεν μπορεί να κάτσει κατηγορήσει κανεί γιατί στο κάτω-κάτω δεν σου πάει το μυαλό για κάτι τόσο ακραίο. Αλλά την επίσημη εξουσία, όταν κάποιο πάει και κάνει αφισοκόλληση, τον έχουν μια αφισοκόλληση να κάνει στη ζωή Θα έχει φάκελο σίγουρα στην ασφάλεια για 25 χρόνια. Θα ξέρουν ακριβώ τι κάνει και που είσαι. Μια γυναίκα, μια απλή πολίτη, δηλαδή χωρί άκρε, χωρί οτιδήποτε άλλο που έκανε κάτι τόσο αποτρόπαιο, μπορούσε να κινείται μέχρι πραγματικά να γίνει Ε, η έκφραση τη ψυχασταίνειά τη και αυτή του, του δεν ξέρω, δεν ξέρω πώ να το χαρακτηρίσω. Κοινωνιοπαθήσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι είναι. Θα μπορούσε απλά να την κάνει. Δηλαδή, αν ήταν με κάποιο άλλο σκοπό το έγκλημα, mm. θα μπορούσε απλά να την έχει κάνει και να είναι οπουδήποτε. Ναι, εννοείται. Και να μην το καταλάβει κανεί. Έλα, ρε, το παιδάκι του άλλου άλλωστε σε κυψέλθα του υπέφυγε στη Βουλγαρία και δεν το ψάξαν ποτέ για πέντε χρόνια. Mm. Τι μου λε τώρα, Με θυμάσαι, ρε, που... mm, Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν ξεχνιέσαι εσύ. Πού να ξεχνιαστώ, εγώ, Οι δεν ξεχνιόνται. Οι μαλάκια μένουν ανεξίτηλοι στην μνήμη. Δεν σου πω, μετακομίζετε. Θα έχετε ρεπορτάζ κατευθείαν από το γραφείο του Κούλι. Από τη δικιά σα την αριστερά, τη βολεμένη προτιμότερη αριστερά του Αλέξηρα. Μαλακ, ναι, Αλέξη. ναι, του Αλέξη που ξεβολεύτηκε Α, τώρα. Αφή, όχι οι μαλάκια, και ξεβόλεψε και ολόκληρο λαό. Τα θυμόμαστε όλοι. Ά, Α, αυτά είναι. Μακάρι, Αλέξη, Ουμπεράλε, όλη ούλη, τσίπρα του Τσίπρα το Λάτε παρά. Алексей, γερά. Παρτούση αλλα. Πούλα τα βραγκιά. Α, δάξο, από το οπτική του. Φίγηనిక σε να διαλέξω τώρα. Με σφαίτο σε όρα. Πάμε. Α.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 Δεν είναι ότι θα το λένε πώ τα κάνανε, είναι ότι θα μα κοιτάνε και στα μάτια και θα το λένε. Αυτό του ζητάει και είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα λέει ψυχρά, δεν θα στο λέει γυρνώντα στην πλάτη, φεύγοντα. Θα σε κοιτάει στα μάτια και θα σου λέει πώ ακριβώ τα κάνανε. Όλα αυτά όταν έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογέ και θα πρέπει να κληθούμε να διαλέξουμε τον καλύτερο από όλο αυτό που υπάρχει. Τον καλύτερο. Υπάρχει ένα θέμα που μα ταλαιπωρεί όλου: είναι ο πληθωρισμό. Πληθωρισμό, ωραία λέξη και ωραία έτσι, προσέγγιση στα οικονομικά ζητήματα, αλλά ε, όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός αδειάζουν οι τσέπε των πολιτών. Τα πορτοφόλια, οι λογαριασμοί είναι ένα ύπουλο πράγμα στι σύγχρονε κοινωνίε που τρώει το πενιχρό έτσι και αλλιώ εισόδημα ή ο, τις αποταμιεύσεις που είχε πει και ο Βουνάρα. Γιατί υπάρχουν πολλέ αποταμιεύσει. Ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι γύρω στο 7-8, κάπου εκεί. Αλλά φαίνεται ότι είναι 8. Δεν είναι ακριβώς 8. Θα ακούσουμε τώρα τον ειδικό υπουργό αναλυτή να μας λέει ότι μπορεί να φαίνεται 8 θα είναι σαν να είναι 8 αλλά τελικά θα είναι 6. Προσέξτε όμως γιατί και ο κ. Διάδελος το είπε σωστά. Το Μάρτιο του 29 Ελλάδα ήταν η μοναδική συνεδοζώνη με αρνητικό πληθωρισμό είχε μείον 2. Τότε ο μέσος ήταν 1,3 το συν 8 είναι από το μείον 2 άρα στην πραγματικότητα είναι 6 δεν είναι 10 μείον είναι το 2. Άρα Στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός μας παραμένει αισθητά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι το 7,5. Λοιπόν, έκανε μια ανάλυση ο Υπουργός, λέει ότι... Δεν ξέρω πόσο επιστημονικά είναι όλα αυτά. Είναι και αριθμοί και λέει ότι είναι μείον 2. Από το μείον 2 στον 8 το βγάζει 6. Δέκα είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Α δεχτούμε αυτό που λέει ο Αυτό είναι το σωστό. Γιατί ξέρει, ο υπουργό ξέρει. Το έχει αποδείξει αυτό, ότι ξέρει. Και ειδικά με του αριθμού του παίζει στα δάχτυλα σε μια παλιότερη εκπομπή μαζί με τον αδερφό. Δεύτερη πράξη του αθωτικού περιεχομένου σε τρει μήνε. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθο των τριών. Ο Σαμαρά πόσο έμεινε. Έμεινε περίπου 2 χρόνια 24 μήνε και άλλοι έξι, 6 μήνες, 30 μήνε κοντρά. 30 μήνες. Στους 2 στους μήνε, πόσο συζήσα τώρα, που κυβερνάει Φεβρουάριο, 2. Μάρτιο, Απρίλιο, 3 μήνες. μήνες. Στους 3 μήνες 2, oh. πάχνω να έχω περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο, 10. πόσο 10. πάει πάνω από το 10. 10 πάνε, ναι, 2 παραπάνω, 2 το μήνα, έχω κάνει 6 3 6 μήνες. 6 μήνες. 6 3, 2 στου 3 μήνες, στις 3-2, στους 30 πόσοι, είναι 3 επί 2, 6, 30 για 6 είναι 30 για 6, 3, 4, 18, 4, 6, 24. Πόσο παρεμβαίνει αυτό, Όχι, ρε παιδί μου, στου έχ, 3 έχει 2. Σου 3 έχει 2. Σου 30, 60. Σωστά, πόσο είναι 63. Έτσι ακριβώ υπολογίστηκε και ο πληθωρισμό. Έτσι ακριβώ υπολογίστηκε και ο πληθωρισμό. Και εγώ θα πω δεν είναι 6, είναι 2. Είναι πλην 200. Με το ίδιο σκεπτικό, την ίδια απλή μέθοδο των τριών, όπως εδώ τα δύο αδερφάκια σε ζωντανή εκπομπή προσπαθούσαν να μετρήσουν τότε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι ακριβώς προκύπτουν τα οικονομικά δεδομένα της κυβερνήσεως και έτσι πορεύεται η κυβέρνηση, πορευόμαστε όλοι γιατί υπάρχει μελέτη, υπάρχει τεκμηρίωση, δεν είναι τίποτα αεριτζίδες να βγάζουν νούμερα στο πόδι, στο γόνατο, υπάρχει μελέτη εδώ. Τελεία σε αυτά τα οικονομικά. Πάμε τώρα στα άλλα. Τα... Είναι ο πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει εισβάλει. Πρόεδρο τη Ουκρανίας που θα μιλήσει, νομίζω, την Πέμπτη, στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι ο Βολοντομίρ Ζελένσκι. Ο οποίο τον ξέρουμε όλοι πια. Αφήνει και μουσεί σιγά-σιγά. Εμφανίζεται με τον κοντομάνικο. Κάνει αυτά που κάνει. Δηλώσει συνεχώ. Συνεντεύξει συνεχώ. Μιλάει σε κοινοβούλια συνεχώ. Οπότε τον έχουμε δει όλοι και έχουμε την εικόνα του. Το μόρφωμα αυτό που σχηματοποιεί η δύση, που λέγεται Ουκρανία είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο Και τώρα θέλουνε Στην περιοχή που είναι η κοιτίδα της Ρωσίας Τον Ρωσ να επιβληθούν Αν δείτε δεν τη φάτσα του Ζελίνσκι Θυμίζει Μογκόλο Είναι ού, ούνο, είναι φίλο Μογκολικής καταγωγής Κοντοστούπης, την κεφάλα του δέστηνα Η ανθρωπολογία είναι πιστή <ΣΣΣΣ> παιδιά Δεν είναι τώρα μη γελάς <ΣΣΣ> <τώρα, και σύντας, ΣΣΣ> <αρατιμιστικά ΣΣΣ> <γελάσαι. ΣΣ> Σε παρακαλώ τώρα που γελάς Σε παρακαλώ Ο Άδωνη υπολόγιζε πριν με γνώση μαθηματικών τεράστια και τεκμηριωμένη τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άλλον, ο Βελόπουλο, ο οποίο μιλάει για το Ουκρανικό, την εισβολή τη Ρωσία και έβγαλε πόρισμα. Γιατί η ανθρωπολογία είναι μια επιστήμη πάρα πολύ σημαντική και την παίζει στα δάχτυλα και ο Βελόπουλο. Τον έβγαλε Μογκόλο και ούνω ταυτόχρονα, γιατί είναι κοντό και έχει μεγάλο κεφάλι. Πολύ προσεκτική προσέγγιση του σοβαρού αυτού. Θέματος. Έχει μαζί που απευθύνεσαι. Ο Ζελένσχη λοιπόν, ο πρόεδρος που δίνει πολλές συνεντεύξεις, έδωσε και μία προχθές στο Fox News, το Αμερικάνικο, στο δημοσιογράφο Brett Bayer. Το ρωτάει λοιπόν ο δημοσιογράφος για ένα θέμα που και μας εδώ μας απασχολεί, αλλά άμα το θίξουμε ειδικά στα social media, σε λένε πουτινάκι και Ρώσο. Το τάγμα Αζόφ, οι ακροδεξοί, που ναι, δεν μπήκαν στη Βουλή στι τελευταίε εκλογέ, αλλά έχουν μπει στον κρατικό μηχανισμό από τι προ-προηγούμενε εκλογέ και κάποια στιγμή έκανε και κουμάντο εκεί. Το κατάλαβαν οι Ουκρανοί, επειδή και η Ευρώπη του στήριζε και του ακροδεξιού και του δεξιού εκεί συνολικά. Του εντάξανε με κάποιο τρόπο μέσα στου μηχανισμού και του έχει υπό την εποπτεία του ο Ζελένσκι. Ρωτάει λοιπόν ο Αμερικανό δημοσιογράφο, θέλω λίγο να κάτι για εμά. Υπάρχουν αναφορέ και εκθέσει για το τάγμα Αζόφ που λέγεται ότι έχουν αγκυλωτού και τέτοια αυτοί, και όπλα, οπλισμένοι, που λέγεται ότι είναι ένα ναζιστικό παραστρατιωτικό οργανισμό στη χώρα σα και υπάρχουν εκθέσει ότι έχουν προβεί σε Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι Αμερικανοί πολίτε, ρωτάει ο δημοσιογράφο ο Αμερικανό, για Ουκρανικέ μονάδε όπω το τάγμα Αζόφ. Και απαντάει ο πρόεδρο ο Ζελένσκι που θα μιλήσει και μεθαύριο στην. Ελληνική Βουλή στο ναό της Δημοκρατίας μας, λέει ο Ζελένσκι. Το Αζόφ είναι αυτό που είναι και υπερασπίστηκαν την πατρίδα. Με αυτή τη φράση τελειώνει, ξεμπερδεύει με την νεοναζιστική συμπεριφορά, με τη βία, με τα όπλα που έχουν και τη δράση συνολικά ε, του τάγματος Αζόφ μέσα στην Ουκρανία. Και συνεχίζει. Όλα αυτά τα τάγματα ενσωματώθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Αυτό ακριβώς. Το λέμε και εμεί εδώ και καιρό. Οι μαχητέ του Αζόφ, συνεχίζει ο Ζελένσκι, δεν δρουν πλέον αυτόνομα, αλλά είναι στι τάξει του Ουκρανικού στρατού. Το 2014 λέει: Υπήρχαν κάποιε περιπτώσει που μερικοί από αυτού του εθελοντέ μα όντω παραβίασαν του νόμου και μπήκαν φυλακοί. Ο νόμο είναι πάνω απ' όλα. Απάντησε με απόλυτη φυσικότητα ο πρόεδρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Προφανώ και στι δυνάμει υπάρχουν ακροδεξί ή ξέρω εγώ η δεν είναι ότι καλύτερο δεν είναι μπουμπούκια προφανώς και ο Πούτιν ευνοεί και σε μια τέτοια εισβολή σε άλλη χώρα θα είχε και τους δικούς του ακροδεξιούς γιατί οι ακροδεξοί υπάρχουν σε πολλέ χώρες και έχουν πάει και στις δύο πλευρές να ενταχθούν από όλη την Ευρώπη και από άλλε χώρες για να πολεμήσουν το κακό που έχουν ορίσει οι ίδιοι καμία αντίρρηση, να σκοτωθούν μεταξύ τους να εξαφανιστούν, αλλά όμως, Επειδή εδώ, όταν έλεγε για τάγματα Αζόφ που έχουν ενταχθεί τώρα επισήμω στον κρατικό μηχανισμό, σε βρίζανο σπουτινάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν θέλουν να τα ακούν όλα αυτά γιατί είναι αμυνόμενο ο Ζελένσι, άρα ό,τι και να πει, ή ότι αυτοί οι νεοναζί εκεί αμήνονται για την πατρίδα του, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νεοναζί. Προφανώ αμήνονται για την πατρίδα του, αλλά τι του κάνει καλύτερου. Έχουν άλλε αντιλήψει. Δεν θέλουν το θάνατο του κάθε διαφορετικού. Δεν θα σκοτώσουν. Δεν έχουν τον Χίτλερ ω το αρχηγό. Επίσημη επιβεβαίωση λοιπόν εδώ, το έχουμε και στο site της Ελληνοφροενίας από κάτω οργιάζουν τα δεξιοτρόλ με κάτι ελληνικές σημαίες τόσο καταλαβαίνουν τόσο λένε Ο ίδιος ο πρόεδρος τα λέει, δεν τα λέμε εμείς Αυτούσιας βάλαμε τις δηλώσεις τους και βρίζουν μας γιατί βάλαμε τις δηλώσεις του ίδιου του προέδρου του Ζελένσκι Τελεία λοιπόν και σε αυτό, λαός μέρο δεύτερον Λοιπόν, μια ενημερωσούλα, λίγο θα προσπαθήσω γρήγορη, αλλά είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Τέλο πάντων, μια μαθήτριά μου επικοινώνει σε παλιά μου μαθήτρια, πλέον φοιτήτρια, πλέον φοιτήτρια στη Σελέτε. Ότι σελέτε, και υπάρχει ακόμα σελέτε. Μια... σελέτε. Ναι, ρε, υπάρχει. Α πέτε λέτε, λέγεται. Πέτε. Ε, ναι, ρε, ρε, ρε, δεν είναι τέτοιο. Όχι, αγάπη μου, όχι Σελέτε, να μην ξέρει ο κόσμο, α πέτε. Α πέτε, του Νόα Α πέτε. Του Νόα Α Λοιπόν, ότι η Α λοιπόν, σύμφωνα με ένα νομοσχέδιο που πέρασε η αγαπημένη μα υπουργάρα η κυρία Γεραμέω, ουσιαστικά κλείνει και τα παιδιά αυτά που που δάζουν πέντε διαφορετικέ ειδικότητε σε αυτέ τι σχολέ, πλέον χάνουν. Σχεδόν όλα του τα επαγγελματικά δικαιώματα και είτε θα γίνουν απλά εκπαιδευτικοί τεχνικών επαγγελμάτων, είτε θα έχουν μόνο κάποια δικαιώματα ηλεκτρολόγων. Δηλαδή, ουσιαστικά υποβαθμίζεται το πτυχίο των παιδιών που ήδη έχουν μπει επιλέγοντα τη συγκεκριμένη σχολή. Υποβαθμίζεται 50% τουλάχιστον. Το Υπουργείο ξέρει, συγγνώμη, ε, δεν ξέρει εσύ καλύτερα, ξέρει κεραμέο. Να πούμε λοιπόν τι ξέρει κεραμέο. Η κεραμέο λοιπόν έχει βάλει, και όχι η κεραμέο, από γαυρόγλου έχουν γίνει αυτά, έχει μπει το κτίριο τη Ασπέτε στο Είναι προς εκμετάλλευση και ως γειτονικό στα μολ Να σου πω, είναι δίπλα από το μολ Αν δεν κάνεις επέκταση του σχολείου, τι θα κάνεις Επέκταση του μολ Βέβαια, δίπλα από το μολ είναι και το Υπουργείο Παιδείας, Παιδείας. Μήπω να, να ναι... κάνουν το πάρκινγκ και μια επέκταση και στο Υπουργείο Παιδείας, τι το θέλουμε Να γίνει και το Υπουργείο Παιδείας μολ, λέγω. Αυτό, ευκαιρία είναι, έτσι κι είναι ήδη Ναι. Έλα δεν ακούκε σε. Δεν ακούμε. Περήμενε, περίμενε, περίμενε. Εσύ, καλεσμα. Έμπει καλό παράξω, μόρα. Παράξω από τι. Ε, από εκεί που ήμουν. Πού είσαι Μέσα στο, στο πλοίο. Στα μπάδια. Εχι, στα μπάρια, αλλά μέσα σε δωμάτιο. Δεν μπατώσει. Έχει ζέστα στο απάρι. Δεν ήμουν να πάρει. Άριστού στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο έχει ζέστα. Έχει ζέστα, έχει ζέστα. Τώρα που είσαι, τα Τώρα όχι. Πού είστε, σε λιμάνι, στη θάλασσα πού είστε. Θεμάνι, σε λυμάρι. λιμάνι. λυμάνη. Ελληνικό, ελληνικό λιμάνι; Πού. Ε, δεν σου λέω. Θέλω να έρθει Ναι, σε μένα αρέσει. Όχι, το καράβι. Δεν είμαι του ΝΑΤΟ καράβι. Άσε που είναι και κόκκινο. Τι παιδί δεν πετυχαίνει. Σε κόκκινο. Ρώσικο είσαι. Σε ρώσικο, έχουμε το σύνοδρο πάνω πάνω. Α το αδιάλει, δεν τρέπεστε, παλιό κουμούνια. Παλιο κουμούνια. Να σου πω, ρε φιλέ. Θέλω να κάνω ένα σχολείο για τα έσχη που γίνανε στην πάτρα έξω από το σπίτι τη γυναίκα αυτή που σκότωσε το παιδί τη. Όπω κατηγορείτε. Και θέλω να πω σε όλου αυτού που στήθηκαν δίσταν λαϊκά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια που στηθήκαν κάποτε δεν ήταν όχλο. Ήταν λαϊκά δικαστήρια κανονικά δικαστήρια. Ένα. Δεύτερον, η θανατική καταδίκη που ζητάνε πολλοί κατεβάζει την κοινωνία στο επίπεδο του δολοφόνου Εγώ δεν θα ήθελα να νήκω σε μια κοινωνία που σκοτώνει από εκδίκηση Αυτοί όμω δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αυτοί μια χαρά θέλουν να ανήκουν σε αυτή την κοινωνία και μια χαρά βλέπουν τον εαυτό του όμοιο με την φόνισσα των παιδιών. Ακριβώ. Γιατί όταν ζητάνε θάνατο έξω το σπίτι τη για αυτήν και του συγγενεί, τι θέλουν να γίνει. Το ίδιο με αυτήν. Ακριβώ. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί. Αν δεν υποθέσουμε ότι έρχεται η θανατική καταδίκη και την εφαρμόζουμε κτλ. Ποιο θα κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο θα το κάνει. Είτε θα στείλουμε τα παιδιά μα φαντάρου κάποια στιγμή και θα είναι υποψήφοι ή θα πατήσουν τη σκανδάλια απέναντι από έναν άνθρωπο, αν το αναλάβουμε. Ο στρατό όπω ήταν εδώ στην Ελλάδα παλιά, είτε θα έχουμε κάποιου επαγγελματίε του είδου, κάποιου δολοφόνου δηλαδή που θα κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Αυτού του έχουμε ήδη. Αυτοί υπάρχουν. Α, πρόθυμοι τέτοιοι υπάρχουν. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πρόθυμοι, δεν είναι ήδη δολοφόνοι. <στα> Τότε θα είναι ένα δολοφόνο που θα υπάρχει ήδη και θα κυκλοφορεί ανάμεσά μα και όχι μόνο θα είναι ατιμόρυτο, θα του λέμε και μπράβο για την καλή δουλειά που έκανε. Λοιπόν, αυτά τα έσχη δείχνουν μια κοινωνία σε σαπίλα. Είναι μια κοινωνία που σαπίζει. Πάρτε το χαμπάρι, κάντε κάτι. Αυτή Η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει άλλο έτσι. Ε, καλά, δεν είναι ζωή αυτό που ζουν οι συγκεκριμένοι έτσι κι αλλιώς. Τι να ζήσει, καλά, Ζωή σωστά. είναι αυτό, όταν σωστά. είσαι έτσι. Σωστά. Τα έρματα παιδιά, εγώ σκέφτομαι, που είναι, ε, είναι στο σπίτι αυτών των γονιών ή που τα παίρνουν και μαζί έξω από τα σπίτια αυτό που φωνάζουν τον θάνατο. Πήρα, πήρανε έξω από το σπίτι παιδιά να του κάθανε selfie, να κάνουν τι, να δείξει, να εκπαιδεύσει το παιδί του πόσο πολύ καλό δολοφόνο μπορεί να γίνει. Ε, άμα έχει μέσα να, να, να δώσει πράγμα στο παιδί σου, του το δίνει απλόχερα. Σκοτάδι ε, έχει, σκοτάδι θα δώσει. Μίσο έχει, μίσο θα δώσει. Πήγαινε και σε ένα διάλειμμα τώρα Με έχεις φάει τόση ώρα Θα σας εκπλήξω Ακούστε Είμαι με τον Πούτιν Να κύριε με τον Πούτιν Να κάνουμε το βλέπω εγώ Είμαι τη Ρωσία Ε, τώρα θα πάει με το Μόγκολο, τον άλλον που έλεγε. Το Μογγόλο, λάθος, το Μογγόλο Και τον Νούνο, ταυτόχρονα που έλεγε ο Βελόπουλος. Είναι παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου, αυτοί όλοι. Και ακούμε αυτά που λένε, γεμίζουμε εδώ τις ώρες και προβληματιζόμεθα. Αλλιώ θα βλέπαμε τηλεόραση. Τα βλέπαμε τηλεόραση και ειδικά με αυτά που γίνονται στην Πάτρα. Η τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ ξεπετάει τα άλλα θέματα, ακόμη και τον πόλεμο, για να πάει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ψυχολόγοι, ιατροδικαστέ, οι, οι καινούργοι, του βλέπει παγόνοι και σκάι. Έχουν μπει μπροστά. Έφυγε ο Τσιόδρας και είναι μπροστά οι ιατροδικαστέ. Όλοι, 100 ιατροδικαστέ και βγαίνουν χωρί να έχουν κάνει τη μελέτη τη σχετική πάνω στο πτώμα και βγάζουν συμπεράσματα και λένε στα παράθυρα τι ακριβώ γίνεται. Αυτά λοιπόν τα βλέπαμε και Παρασκευή βράδυ. Νικολούλη ψώφα, να ψοφίσω εγώ, αγάπη μου, για ποιο λόγο. Εάν προέρχεται αυτό από σένα, είναι άγριο πολύ. Και δεν πρέπει να εκφράζει δημόσια έτσι. Να ψοφήσω εγώ, για όνομα του Θεού, εντάξει. Η ίδια είναι αυτή, είναι τελικά. Έτσι φαίνεται. Εμφανίζεται μία ότι είναι η αδερφή, η αδερφή η Δήμητρα. Και τι Άλλη, λέει, Νικολούλη που το λέει, ψώφα. Ό,τι και να ψάχνει εκεί στο τούνολ δεν θα το βρείτε βρε, βρε, βρε, τίποτα. Νικολούλη ψώφα. Αυτά λοιπόν βλέπαμε το <laughs> βράδυ, δεν το δάλαμε. Δεν γλιτώνεις από αυτά. Στα social media, ειδικά το συγκεκριμένο απόσπασμα έπαθε αναπαραγωγή τι επόμενε μέρε και κάποια στιγμή πήρε τηλέφωνο η αδερφή. Η ναι. αδερφή τη ρούλα στο τηλέφωνο. Η Δήμητρα. Ναι. Γεια σου, βραδίμητρα, εσύ είπε να ψοφήσω. Γιατί εμφανίζεται μία εδώ ω Δήμητρα και λες θα βρείτε τίποτα εκεί στο τούνελ, Νικολούλι ψόφα. Να ψοφήσω εγώ και λε και άλλα μετά για τη ρούλα. Είκαιο, ε? Και απειλεί. Και απειλέ και άλλα εδώ. Ε? Είσαι κοπέλα μου. Είναι ωραίο ο διάλογο. Γεια σου, Βρε Δημήτρα. Εσύ είπε να ψοφίσω. Κανονικά μετά συνεχίζεται ο διάλογο. Προφανώ πει άλλοι: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ή Η καινάπα δεν έχει σημασία. Δεν ακούγαμε. Δεν ξέρουμε αν ήταν και ποιο στην άλλη γραμμή. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία σε ζωντανή μετάδοση. Αλλά από ό,τι πρόσεξα, δεν μιλούσαν στον πληθυντικό η Νικολούλη με την Δήμητρα Μπορεί να μην δημιουργήσει. Αυτό να μην δημιουργήσε. τα πείτε στον Τσίπρα. Εγώ σα λέω ότι έχετε παγώσει του μισθού τρία χρόνια. Συγγνώμη, ξέχασα. Είσαι αντικειμενικό μεσογράφο. Ξέχασα, έχετε δίκιο. Ε... Να, τσου, και, ναι, σε 20 χρόνια. απ' όλα θα μου μιλάτε στον πληθυντικό. Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαστε κόλλητοι από χθες δεν κατάλαβα. Ε, ε, ε, ε. Καλά. Α, ωραία. Κύριε Υπουργέ, σε 20 χρόνια θα σου μιλάω στον πληθυντικό, γιατί. Θα, θα μου μιλάτε στο πληθυντικό, κύριε. Δεν είμαι ναι, Ο Άδωνης εδώ, Γεωργιάδης με τον Πετρόπουλο που και νωρίτερα την αρχή του δηλαδή. Τον πληθυστικό διότι εκπέμπεις σοβαρότητα σε βασμό και πρέπει να του μιλάμε έτσι. Πάσαμε στο τέλο για σήμερα, τρίτο μέρος του λαού κολάι στο μακαζί τα υπόλοιπα αυτοί σα. Πάντε παραγλαμά περιμένουμε το σύνολο. Παγλαμάζουρά. Κάσο που κάτι μπορεί να πω μια αλήθεια σήμερα βλέπο τη ημέρα. Ε, δεν λοιπόν, να ξέρετε εσεί όλοι ότι για του πολέμου που ζει η ανθρωπότητα φταίει ο Μάρξ, ο Έγκελ και ο Λένιν. Γνωστό. Ε, το τελευταίο το και ο Πούτι. Λοιπόν, στην Ελλάδα, α πούμε, ακόμα μα κυβερνούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή οι κομμουνιστέ. Σκέψτε στα σχολεία, τι διαβάζουν τα παιδιά. Ελίτη, Εφέρι, Ρίτσο, Καζατζάκη κτλ. Ο ελίτη τότε ο... κομμουνιστή. Η κομμουνιστική λοιπόν, δράση του ελίτη ήταν γνωστή. Το άλλο είναι να πέρασει τα βιβλία του και, το του και το κόψατε τον άνθρωπο. Δεν σε ακούω, χτυπάει το τηλέφωνο. Νομίζω τα είπαμε όταν να πούμε. Λοιπόν, οι κομμουνιστέ είναι για όλα. Α, yeah. αυτό θα κρατήσουμε. Τώρα μα πω, καλο θα το μου, καλομίνα, δεν πειράζει, θα το καταλάβω. Θα το καταλάβει. Καλό λοιπόν. Δεν το εννοεί. Δεν το εννοεί. Δεν το ωραία, βάζω τι μη κάτω. Τι ψέματα θα σου έλεγα. Να σου πω. Πώ το μπεντζόμεί αυτό το πούτιν. Τι κινητό έχει αυτή που του βάλαμε εμεί από εδώ. Χαμός. Χαμύσαμε, ναι, ναι! Και ρούβλια λέει, και μπράβο <laughs> Τι ωραία. Εσείς μου έχετε κανένα. Εμεί πάλι δεν. δεν τίποτα. Στη Ρωσία, σε ευρώ μα την έκανε. Κάναμε έμβασμα. Ναι, ναι, ναι σε ευρώ. Ναι. Να το τώρα που θα ήταν χρήσιμο αργά, μου το. Τι να πούμε, τέλο πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, όχι, όχι. έχουμε, έχουμε συνηθίσει στη φτώχεια. Εντάξει τώρα, έτσι και αλλιώ τι. Θα ανάβουμε λιγότερο το καλωρίφερ, θα ανάβουμε λιγότερο το φω. Να, θα μία ή άλλη θα τα φέρουμε σε πέρασμα, Μικρότερο καλάτι στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, θα τα... Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Θα μάθουμε να κάνουμε τραχανά. Εντάξει. Τραχανά, χρυσό και Παναγία. Γιατί. Ε, εγώ, τραχανά. I to i para για οικονομικό φαγητό. Futuraj. Λοιπόν, Επειδή ε, ειλικρινά με πάρα πολύ που είμαι μέλο αυτή τη κοινωνία με όλα αυτά που γίνονται, θα παρακαλούσα έναν που έχει όπλο να βγει επιτέλου να πυροβολήσει αυτά τα σύννεφα. Πρώτον, να αρχίσει να βρέχει και να ξεπλύνουμε την τροπή μα και μετά να μην ανεβαίνουμε και επιτέλου κάπου. Αφού ανεβαίνουμε, πέφτουμε, ανεβαίνουμε, πέφτουμε, να τα αυτά τα σύννεφα, να πάνε στο διάολο. Αναφέρομαι στο γεγονό με αυτή την κοπέλα και πέρα. Τη φώνει, από ό,τι Ναι, εντάξει, γιατί δώστε τη, τη ρούλα στο λαό, τι να την κάνω γο, ρε, τη ρούλα. Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε δομέ, να μην έχουμε. Πρόνοια, να μην έχουμε τίποτα. Έχουμε όμω κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό. Έχουμε τη γειτονιά, την οικογένεια, του φίλου. Κανένα δεν τον πήρε χαμπάρι αυτή την κοπέλα ότι δεν ήταν καλά. Πώ ξύπνησε δηλαδή έτσι μια μέρα και ξέσπισε τα σπλάχνα τη. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι αυτοί εκεί πέρα στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει λίγο να ποντάρουν πάνω στο θυμό του λαού και να λένε ότι να επαναφέρουμε τη θανατική ποινή. Καμία ποινή δεν είναι άξια να καταδικάσει αυτή. Ε, εντάξει, κάπου όπα. Λοιπόν, θέλω να σου πω διάφορα άκουνα τη. Πρώτον, μετά από δύο χρόνια διακοπή αναστολή λόγω πανδημία, ξεκινάνε πάλι οι μπριγάδε στην Κούβα, οι αποστολέ εθελοντική εργασία, αλληλεγύη και γνωρισμία. Άμα κουμπλάκια, εμεί όσοι πολιτικό σύλλογο ω Μαρτί, φτιάξαμε και ένα podcast τώρα. Θα το ανεβάσουμε τη Δευτέρα, δεν ξέρω αν το στείλω να στο μπλοξ και εσεί. Ακούσε ο κόσμο, είναι ο κόσμο που έχει πάει στι τριγάδε, λέει τι εμπειρία είναι πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι ότι ξεκίνησε η δεύτερη χρονιά η καμπάνια unblock Κούμ, που είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ενάντια στον αποκλεισμό τη Κούβα που ετίνεται. Να σου στείλω, να τα δεις και στο facebook. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μα. Και στην κυβέρνηση ολόκληρη. Εντάξει, στον αρχηγό. Λέμε και. Στον αρχηγό, εντά... σωστό, αλλά η κυβέρνηση των fake news ε, ε, μπορεί να γιορτάσει ολόκληρη. Χρόνια μα πολλά! Μπράβο, να σου πω κάτι πώ το έπαιγε για... έρχεται το Πάσχα, πώ το λέει, πώ το λέει το... Να σε ενημερώσω Πάσχα. λοιπόν πώ έρχεται το Πάσχα. Σα ενημερώνω λοιπόν ότι. Έρχεται το Πάσχα. Ωραία, το δίλημα είναι θα αγοράσουμε από το Χασάπιτο Μπάντε ή από το Χασάπιτο Μπούντι. Εκείνη το Μέρδευμα. Κατάλαβα σκέφτη. Είναι, Δεν νομίζω θα... να πάμε σε χασάπι φέτο, Για φακές μας βλέπω το Πάσχα να σουβλίζουμε. Ε και, απαντούω εγώ. Το μόνο κοντινό σε αρνή φέτος που έχουμε είναι κάτι που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί. Πολλά, πολλά γίδια, πολλά. Που συμφίζουν τον Κυριάκο. Πήγαινε και σε ένα διάλειμμα τώρα. Με έχεις φάει τόση ώρα. Πάμε. Ά.